Με πήραν από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και μου λένε: Έλα από την άλλη είμαστε. Μήπω ξέρετε τι είναι ο ποινιό, Ναι, λέω εγώ, ποτάμι. Και ακούω: Α, εντάξει, ποτάμι ψηφίζει 10%. Μάλιστα, έχουμε και εμεί Twitter να σα Ναι, ναι, ναι. Αλλά μου αρέσει που το άλλαξε και δεν έβαλε αλλιάκμο. Να σε έβαλε ποινιό. Το άλλαξε, για να μην φανεί προβλέψιμο. Α, είστε αντί Η Ελλάδα ε? σε 6 Μαου του 10 χρεοκόπησε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, Άρα.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 Εύχομαι, προσεύχομαι κάθε μέρα να είναι καλά ο Άντωνης γιατί κατάφερε να εργαζόμαστε την ημέρα που γεννηθήκαμε. Οπότε καλά είμαστε, έτσι δεν είναι. Τα λέει και αυτός ο Άντωνης τόσο απλόχερα, δεν το προλαβαίνουμε πια. Ε, τι να κάνουμε. Μα είναι κατάσταση τώρα αυτή. Επίση, ελπίζω να μην είναι ασυμβίβαστο να δουλεύει σε σαντηρική εκπομπή. Δεν γίνεται, Άρα. πρέπει να τον πάρουμε. Μα προλαβαίνει τα κείμενα. Α, σου είπα Είναι δυνατόν τώρα, πού να το προβλέψει αυτό ότι θα το έλεγε άνθρωπο. Τώρα θα μου πει ο Άδωνη το είπε, Ναι. Ένας... Αλλά τέλο ο... πάντων, μα... πού να το προβλέψει όλο αυτό. Ότι σώσαμε, λέτε, 7 εκατομμύρια. Σε ποιε συνθήκε και πώ ζούνε δεν το λέει, ούτε για αυτοκτονίε μιλάει. Σώσανε 7 εκατομμύρια. Άρα. Και πρέπει να πούμε και ένα ευχαριστώ γιατί ο Σαμαρά έχει περίοδο και στενα χωριέτα μα δεν τα ακούει. Δη μου λε, ο Άδωνε εννοεί εμέσω πλέον σαφώ ότι και λίγοι χάσαμε τη δουλειά μα. Ναι. Α, εντάξει, είχα μια μικρή αμφιβολία, αλλά μου την έλειξε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι αποτυχία τη κυβέρνησή του, βέβαια, έτσι είναι, να τα λέμε. Τι, τι. Είναι αποτυχία τη κυβέρνησή του, να τα λέμε. Βεβαίως. Θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά του πολύ περισσότερη. Ασφαλώ. Θα μπορούσαν Βεβαίως. να έχουν αυτοκτονήσει και άλλοι τόση. Είναι να έχουν μείνει στον δρόμο οι τετραπλάσιοι. Έτσι, έτσι. Έτσι είναι και αποτυχημένοι. Χάει το διάλογο οι παλιο losers και θέλουν και ευχαριστώ. Ναι Και θέλει όχι μόνο ευχαριστώ. Θέλω να του ξαναψηφίσουμε κιόλα. Αυτό θα το κάνουμε γιατί οφείλουμε. Βέβαια, βέβαια. Τι θε να έρθουν οι χριζέ στα πράγματα. Όχι, όχι, καλέ. Να σου πω, βέβαια, οι χριζέ υποψιάζονται θα τα κάνουν ακόμα πιο σκατά από τι είναι. Αλλά τέλος πάντων, Ας έχουμε και μια ψευδέση. Είμαι πολύ στεναχωρημένο μετά το πλεόνασμα. Είπαν θα δώσει τίποτα στου βουλευτέ που κάναν το του κατώτε παξημάδιου Σαμαρά. Τίποτα. Μόνο στου ενστόλου. Μόνο στου ενστόλου, δηλαδή. Μόνο στου ενστόλου, άστα. Τυχερό ο παλούρδο πάλι, πάλι. Και οι άστεγοι. Και οι άστεγοι. ότι θα δώσει και στου οικονομικά ασθενέστερου. Ωραία. Θα δώσει και στου άστεγου. Τι θα του δώσει στου άστεγου. Στέγοι ή δεν το κόβω. Θα περάσει να μοιράσει και να σουβλάξει σε κανένα στην καλύτερη. Αποστολή. Έλα φιλέ. Πες σε αυτό το μάγκο που με τον Άδωνη. Αν υπάρχουν ευρεμακά ανεγκέφαλε 7 εκατομμύρια εργαζομένοι με 200 ευρώ μίνιμουμ ασφαλιστικέ φορέ ο καθένα, άρα το κάθε ταμείο και συνολικά τα ταμεία μαζεύουν ένα 400 το μήνα. Επί 12 μήνες μαδεύτε, που έχει ο χρόνο, Μα*** άδωνη μαζεύουν 17 δι περίπου το χρόνο παρά 200 εκατομμύρια και ψηλά. Πού είναι τα λεφτά Λε, βρισχέ και χάνει το δίκιο. σου αυτό φοβάμαι. Δεν πειράζει, στον λάβοντα το φίλο μου φιλέ. Φιλιά. Σωστό και αυτό το δίκαιο δεν θα βρει. Έρωτα πολύ καλύτερο πλεόνασμα και δεν χαιρόμαστε πολύ. Πώ δεν χαιρόμαστε. Δεν χερό, εμεί δεν χαιρόμαστε. Εγώ άνοιξα καινούριο λογαριασμό στη γιαγιά μου να μπει το πλεόνασμα και το ξέρω να το δει να χαρεί. Ναι. 500 ευρώ. Και τη έδωσα και το ψηφοδέλτιο. Ήταν ανταλλακτικό, δεν ξέρω το κατάλαβε. Θα πάρει πλεονασματάκι λίγο πριν τι εκλογέ, αλλά πάρε και και αυτό μόνο κούκι. Αυτό τι λέω, και Και εγώ τη πρώτη και γιαγιά, θα Το λες, δεν το λε, άμα δεν την κλειδώσει μέσα τη μέρα των εκλογών, αποτέλεσμα δεν Θα, θα σου πει, αχ, που είχε πέσει το ζάχαρο και <Σ>... Το είπα και την άλλη φορά και γίνεται και μου λέει καταλάβω στο το έκανα. Γι' αυτό κλείδωσε την πόρτα και σπάσε το κλειδί μέσα. Ε, ο, ο Μέγας Απόστολος εκεί. Ναι, ναι. Ή ο Μικρός. λέει για τη θέση. Τι έγινε καλύτερη. λέει για τη θέση είμαι αγριεμένο σήμερα. Γιατί είναι βριάλη σήμερα. Είμαι αγριεμένο, είμαι έτσι α, αρσενικό ζόρικο. Δεν πα με γυναίκες. Και με γυναίκε. Και με γυναίκε φασε. Άντε να πάμε μαζί, αμά είναι. Ε. Να πάμε, καλό δρόμο να έχουμε. Γουστάρι, βλέπω, Απόστολε. Α, Γουστάρο, καλά θα περάσουμε. Ωραία φωνή, ξεγουστάρο και εγώ, ρε Μαγκάκο. Έπρεπε να χάσουν τη δουλειά του 10 εκατομμύρια Έλληνε. Ναι. Σήμερα έχουν χάσει τη δουλειά του 2 εκατομμύρια. Τους Άρα έχουν κρατήσει τη δουλειά του 7 εκατομμύρια. Ελά. Χαμήνωσε το. Ακούω τε με έχει βρίσει αυτό, ξέρει.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 Περιβάλλον. Μπράβο, Πάτο. Το βρήκε. Παρα... Θα κάτσει και παρα... διαφημίσει και τίτλου ειδήσεων και κίνηση στου δρόμου. Τα πάντα θα κάτσει να υπομείνει. Πήγε 8 παρα 20. Σου λέει, πάω σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, πα και ζωθώ. Το ξέρει ότι Εώφω, ότι ο Πόρτο Σάντα είναι ερμηνευτικό. Πήγε 8 παρα 20, του λέει Ξαναπεριμένε, ξαναπερίμενε. Διαφημίσει, αυτό το να εκεί στο λιμάνι, στο λιμάνι να ηρεμήσει. Το τρελάνατε τον άνθρωπο. Ja i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 Ναι, παρακαλώ, Ελληνοφρένεια. Α, να σα πω κι εγώ ότι πολύ σύντομε είναι οι επισκέψει των Νέων Δημοκρατών. Σήμερα ακούσαμε στον Ευαγγελισμό τον κύριο Γεωργιάδη. Αρχέ τη εβδομάδα μα επισκέφθηκε στο τέρμα Πατησίων ο κύριο Φιλιοτόπουλο. Αλλά βγήκαν οι μαγαζάτορε και ο κόσμο εκεί που ήταν στου δρόμο για τα ψώνια του και βγήκε στο κίνητο, Αλλά σε λιγότερο από πέντε λεφτά μα έφυγε. Δεν μα ενημέρωσε για την αισθητική του. Λοιπόν, επειδή έχω πληροφορίε ότι σα ακούνε σε όλη την ηφίλιο σχεδόν και προς ειρηνικό μεριά και αυτά, ή οπουδήποτε άλλο τέλο πάντων, θέλω να κάνω μια έκκληση. Λοιπόν, όποιο έχει πάρει το Boeing να το κρατήσει λίγο ακόμα. Σε και λίγο καιρό θα έχουμε ολομέλεια νομίζω, έτσι. Για κάτι να ψηφίσουν οι μεγατοί μα κάτι νομοσχέδια κτλ. Α το φουντάρει εκεί πάνω, να πάει στο γέλο.